Στίγη 57 75. Ο Ιησούς ενώπιον του Καϊάφα, η άρνηση και η μετάνια του Πέτρου. 57. Ούτη δε αφού έπιασαν τον Ιησούν, τον έφεραν στον Καϊάφα τον αρχιερέα, όπου οι γραμμετής και οι πρεσβύτεροι μαζεύτησαν. 58. Ο δε Πέτρος τον οικολούθη από μακράν μέχρι του προαυλίου του σπιτιού του αρχιερέως, και αφού εμβήκαινε στην εσωτερική ναυλή, εκάθει μαζί με τους υπηρέτε για να είδη πώς η υπόθεση. 59. Οι διάρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου αφού το αδύνατον να έβρουν μαρτυρία να λυθεί εναντίον του Ιησού εζήτουν ψευδομαρτυρία κατά αυτού για να τον θανατώσουν 60 και δεν ύβραν και μολονότι ήλθαν προ εξέταση πολλοί ψευδομάρτυρες δεν ύβραν Ίστορων δε από πολλά ήλθαν εμπρό στο δικαστήριον δύο ψευδομάρτυρες 61 και είπαν Αυτ ή μπορώ να κρυμνήσω τον ναόν του Θεού και μέσα τρει ημέρες να κτίσω Αυτόν. 62. Και αφού εισηκώθη ο ο αρχιερεύς είπεν εις Αυτόν. Δεν αποκρίνεσαι τίποτε. Τι σε κατηγορούν αυτοί. 63. Ο Ιησούς όμως εσιώπα. Και απεκρίθη ο αρχιερεύς και του είπε. Σε ορκίζω στον τον Θεόν ο οποίο ζει και τιμωρεί του επιόρκους να μα είπε, εάν είσαι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού. 64. Λέγει αυτόν ο Ιησούς. Το είπε εσύ ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αλλά όμω σα λέγω, ότι από τώρα θα είδητε τον ιόν του ανθρώπου, τον Θεάνθρωπον Μεσίan, να κάθεται στα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού και να έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού ω ένδοξος Κριτής. 65. Τότε ο Αρχιερεύς εκδηλώνουν υποκριτικός την αγανάκτηση και αποδοκιμασία αυτού κατά τη φρικτής βλασφημίας που ηκούστη, Έσχισε τα ρούχα του κατασυνήθιαν που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε ότι ο κατηγορούμενος ευλασφήμισε Τι μας χρειάζονται πλέον μάρτυρες Να τώρα οικούσατε την βλασφημία 66. Τι γνώμη έχετε Ούτε δε απεκρίθησαν και είπαν. Είναι ένοχος εγκλήματος που τιμωρείται με θάνατον 67. Τότε τον έπτησαν στο πρόσωπό του και του έδωσαν σβερικές Άλλοι δε τον εράπησαν, 68 λέγοντες, «Προφήτευσέ μας, Χριστέ, ποιος είναι εκείνος που σε εκτύπησε», 69, «Ο δε Πέτρος εκάθει το έξω στην αυλή και τον επλησίασε μια μικρά επιρέτρια και του είπε, «Και εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησούν τον Γαλιλαίον», 70, «Αυτός δε ἠρνήθη μπρος εις αυτούς και είπε, «Δεν ξέρω τι λέγεις», 71, όταν δε βγήκεν στην εξώπορτα και το προάυλιον τον είδαν άλλοι και είπεν σε αυτού που είσαν μαζευμένοι. Εκεί ήταν και αυτό μαζί με τον Ιησούν των Αζωρέων, 72. Και πάλι νυρνήθη με όρκον ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο, 73. Íστερον δε από λίγον, αφού επλησίασαν εκείνοι που εστέκονται εκεί, είπαν στον Πέτρον. Πράγματι και εσύ από αυτού είσαι γιατί και η προφορά της ομιλία σου σε φανερώνει. 74. Τότε ήρχεσαι να καταράτε τον εαυτόν του και να ορκίζετε ότι δεν εξέβρω τον άνθρωπον. Και αμέσω ο Πετεινός ελάλησε. 75. Και να θυμήθει ο Πέτρος των λόγων του Ιησού που του είχε νήπη ότι πρωτού ο Πετεινός λαλήσει θα με αρνηθείς τρεις φοράς. Και αφού ευγήκεν έξω από την εξόπορτα και το προάβλιο, έκλαυσε πικρά.